Ο ύμνος ετυπώθηκε στο Μεσολόγγι το ακόλουθον έτος 1824 και όταν ο Τρικούπης επήγαινε να τον αναγνώσει ακόμη ανέκδοτον του Lord Byron, ο μεγασπιτή είχε ήδη κλείσει τα μάτια πόσο θα ενθουσιάζεται ο γενναίος να ήδη σημάει στην εθνική αναγέννηση, τα φωτεινά χαράματα της νέας ελληνικής τέχνης η γνώμη του βέβαια θα εμψίχωνε των νέον ποιητή μας, του οποίου έλειψαν κατά δυστυχία παρόμοιες εμψύχωσες. Ο θάνατος του μεγάλου ανδρός, η τες αγκάλες της αγωνιζομένης Ελλάδας, έμπνευσεν εις τον ψάλτη της ελευθερίας της έναν δεύτερον ύμνο. Σημάει στον σκοπό να δοξάσει τον ευεργέτη και ενταυτό τα νέα θαύματα της ελληνικής Ανδρία, απόβλεπε ο ποιητής και στο το άλλο τέλο να νουθετήσει το έθνος, ο οποίον εκκινδύνευε εξαιτίας της διχόνοιας των αρχηγών του να στιγματίσει την πολιτική των δυνατών της γης οι οποίοι πότε είχαν κατατρέξει πότε προδώσει την ελευθερία της Ελλάδας <στονίδι> τούτοι οι διαφορετικοί σκοποί έβλαψαν την ενότητα του συνθέματος και εθόλωσαν την καθαρή πηγή της εμπνεύσεω. οθεν κάποια μέρη αυτού του ποίηματος λείπει εκείνη η θερμότης όπου χαρακτηρίζει τα κυριότερα συγκράμματα του Σολόμου. Και αυτά τα μέρη φαίνονται πλέον αδύνατα, παραβαλόμενα με τα άλλα, τα οποία αυτός δείχνεται με ακέραιη την ποιητική του δύναμη. Τέτοια εξόχος είναι η μάχη των Χριστουγεννών, στροφές 52-59, περί της οποίας δικαίως ο Τερτσέτης είπε αυτή η στίχη θα είναι η αναγάλιαση των μεταγενεστέρων. Ο μεγαλόψυχος ποιητής όπου αγναντεύει την ολόφωτη όψη της ελευθερίας καθώς ο αετός τον ήλιο. Και εκείνη η ενθουσιασμένη σειρά 99 έως 120 εις την οποία ζωγραφίζονται πρώτα οι σουλιώτισες και μετά ταύτα ο μέγας ποιητής σκημένα στοχαστικά εις το μνήμα του μεγάλου ήρωα της αναστημένης Ελλάδας. Τούτη η ύστερη θέση και το επίγραμμα «Η καταστροφή των ψαρών», γραμμένο πιθανώς εις αυτή την εποχή, 1825, είναι από τα σπάνια παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι, εάν είναι πολύ δύσκολο, αδύνατο όμως δεν είναι εις τον αληθινό ποιητή να φανερώσει με απλές και δημοτικές μορφές τα πλέον διαλεχτά εφευρήματα της φαντασίας». Αυτή η δημοτικότη, ει την οποία ο ποιητή μα καθημερινό ερίζωνε περισσότερο όσο βαθύτερα εδέχεται το πνεύμα τη ζωντανή φωνή του έθνους του, εφάνηκε λαμπρά ει το τραγούδι Η γραμμένο το έτο 1826. Μία ζακινθηνή νέα, η οποία αγαπούσε την ποιήση και τη μουσική και με την οποία ο Σολομό είχε σχέση αγνή φιλία, και συχνά ευτυχούσε να την ακούσει να τραγουδάει τα ποιητικά του δοκιμία, ερωτεύθηκε εις έναν νέον ξένον και φοβούμενη μηπω από του πάθους της φοδρότητα κινδυνέψει η τιμή της, εφαρμακώθηκε. Ο ποιητής την έκλαψε με δάκρυα θερμά, τα οποία επίγαζαν από τη λύπη και από την αγανάχτηση προς την καταλαλιά του κόσμου, όπου εκατάτρεχε την κόρη και ζωντανή και πεθαμένη. Ευγήκε η πέρμαχος της αθωότητος, εναντίον εις την αδικοκρισία των ανθρώπων, με θάρρος, ναι, αλλά με πραότητα, με σοβαρό πάθος, σεμνό ως αν την παρθένα, την οποίαν εθρηνούσε. Το ακαλόπιστο ύφος, η απλούστατη μελωδία του στίχου, η δημοτικότατη φράση εις τούτο το τραγούδι, είναι διαφανέστατα ενδύματα της ηθικής και ποιητικής αλήθειας. Και τίποτε άλλο δεν μπορεί καλύτερα να δείξει πόσον εύκολα ο ποιητής μας επετούσε εις τα ύψη, πόσον ελεύθερα ανάπνεη αυτά, παρά η μετάβαση θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, όπου, δίχως να αλλάξει τόνο, παρασταίνει την παρθένα, η οποία θα αρετά την όψη της θεία δικαιοσύνης. Το τραγούδι, ενώ εξεπλήρωνε όλους τους όρους της τέχνης, επίτυχε τέλεια και τον κοινωνικό σκοπό του. Ο ποιητής, έως τεσίστερες ημέρες της ζωής του, εθιμότουν ακόμη με συγκίνηση πως, άμα οι κυκλοφόρησαν οι στίχοι, άνθρωποι μικροί μεγάλοι έτρεξαν ενθουσιασμένοι να τον συγχαρούν ότι αντί της κακολογίας, εις όλα τα στόματα, αντιχούσε το ηθικότατον άσμα του. Η διάθεση αυτή του ποιητικού του πνεύματος να ενεργεί άμεσα ο ηθικός διορθωτής εις την κοινωνία διάθεση της οποίας δεν έλειψε η μη ένας κοινωνικός κύκλος για να γεννήσει έργα άξια του παλαιού κομικού μας ευγήκε με τρομερά χρώματα εις την σάτιρα την οποία έγραψε περίπου εις αυτή την εποχή 1826 ή 1827 το όνειρο του εσχρού και άρπαγος ανθρώπου ο πολυτελής ενταφιασμός άναψε την αγανάχτιση με την ψυχή του σελόμου, και ευθύ την ακόλουθη ημέρα εδιαδόθηκε εις πολυάριθμου αντίγραφα το επιτάφιο εκείνο ποίημα. Αυτοσχεδίασμα το οποίον ως η επέζησε εις την πρώτη ζωηρότατη αντίποση την οποίαν επροξέμησε. Και ενώ σήμερα θαυμάζεται ως αριστούργημα της σοβαρής σατυρικής, οι σύγχρονοι συμπολίτες του αισθάνονται εις αυτό την εικόνα της ζωής και ομολογούσαν ότι ο δίκαιος θυμός δεν είχε παρασυρή τον ποιητήν εις την παραμικρή παραμόρφωση ή υπερβολή. Του άλλου είδου της σατυρικής, του γελαστικού, είχε ήδη δώσει δείγματα ο τα ελαφρά αυτοσχεδιάσματα, το ιατροσυμβούλιο και η Πρωτοχρονιά, όπου πλαστικότατα παρασταίνεται με τι πλέον ανώμαλες και φανταστικές μορφές η αξιογέλαστη φυλαυτία εις το πρόσωπο του Ροίδη. Εις αυτή την εποχή, 1826, ο Σολωμός έγραφε τον Λάμπρο, ποίημα το οποίον είχε ήδη προσχεδιάσει σύγχρονα με τον Ήμνων εις την Ελευθέρεια. Και τούτου του συνθέματος, ηθικός ήταν ο εξωτερικός σκοπός, με μέρη όπου εικονίζεται ο εθνικός αγώνας. Και ενώ εκαταγίνεται ο ποιητής σε αυτό, το ελληνικό έθνο. Ύστερα από αθάνατα ανδραγαθήματα θύματα Εκόντευε να καταποντιστεί Από τι άγριες και πολυάριθμες δύναμες του βαρβάρου Ο ηρωισμός με στα βάθη της συμφοράς Άκρος στην την πολιορκία του Μεσολογγιού Αντιχτυπούσε εις την ψυχή του ποιήτη μας Και βέβαια αυτός δεν μπορούσε να είναι ο ύστερο στο να αισθάνεται Και να αποδείξει την συμπαθιά του προς την υψηλή πολυθρύνητη τραγωδία όπου εξετυλίζεται η στην εκεί αντίκριστερα Αυτή η συμπάθεια η οποία τότες ετοίμησε τόσο τα εθνικά φρονήματα του Ζακυνθινού λαού καθώς πρωτήτερα και έπειτα εδοξάστηκαν πολλά παιδιά του θυσιαζόμενα για την ελευθερία της Ελλάδας δεν δίναμε καλύτερα να τη μαρτυρήσω παρά με τι εξή ολίγε γραμμές σχεδιασμένες από τον ποιητή σύγχρονα με τα συμβάντα. Και εσυνέβηκε αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μεσολόγγι. Και συχνά και κάποτε ολονυχτής έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες μεσολογγίτησες έπρεπατούσαν τριγύρω γυρεύοντα για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσαν Και στην αρχή εντρεπόντανε να βγουν και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχανε δούλους, και είχανε σε πολλές παιδιάδες γίδια, βόηδια και πρόβατα πολλά. Και ακολούθως ευγιαζόντανε και εσηγνοτυράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βούνε. Αλλά όταν επερισσέψανε οι χρίε εχάσανε την αντρόπη. Ετρέχανε όλοι και όταν εκουραζόντανε, εκαθόντανε στα κρογιάλι και συγνά ασηκώνανε το κεφάλι και ακούανε, γιατί εφοβόντανε μη πέσει το μεσολόγγι. Και τεσέβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τι εκκλησίες, τα ξοκλήσια, γυρεύοντα. Και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για του λαβωμένου και δεν τους έλεγε κανένας το «όχι», γιατί οι ερώτησε των γυναικών ήταν τι περισσότερε φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μεσολόγγιου και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας και οι πλέον πάμπτοχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε και έκανανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το Μεσολόγγι και κλαίοντας. Εις το κομμάτι φαίνεται απλά χαραγμένη η τότε διάθεση του πνεύματος του. Ήδη εσχεδίαζε το ποίημα το οποίον έμελε το εξής να είναι το κυριότερο έργο της ζωής του η ελεύθερη πολιορκημένη. Και σύγχρονα με το πέσιμο του μεσολογιού, εγράφθηκαν οι σωζόμενες τροφές του πρώτου σχεδιάσματος. Το ακόλουθον έτος απέθανε στην ακλία ο ένδοξος του ο Φόσκολος Άμα έφτασε εις την Ζάκυνθο είδηση, ο Σολωμός εσύνθεσε ευθύ και εξεφώνησε εις την Εκκλησία των Λατίνων των επιτάφιων εκείνων λόγων, όπου η ρητορική του δύναμη δεν φαίνεται κατώτερη της ποιτικής. Τόσο μεγάλη εντύπωση έκαμε εις το ακροατήριον, ώστε το ιερόν του τόπου δεν τους εβάσταξε να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους με ζωηρά χειροκρότηματα και αν η ωραιότης του λόγου μαγεύει και τον αμερόληπτο αναγνώστη, οι ακροατές του εδοκίμαζαν και ένα άλλο αίσθημα, σπάνιο. Επειδή, ενώ ο Σολωμός, τον έξωχον άνδρα, επαρουσιάζεται και αυτός, θερμός ενθουσιαστής των γραμμάτων, άκρο ζηλωτή των υψηλών χρεών του φιλολόγου, θανάσιμος εχθρός της υποκρισίας, της μικροσοφία και της ψευδοσοφίας, οι συμπατριώτες του εγνώριζαν ότι εκείνα τα λόγια δεν ήταν αιδιτορικές υπερβολές αλλά το καθαρό ξεθύμασμα της αγαθής και φλογερής ψυχής του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.